broken heart no silent prayer for the fading party. and i am gonna be just a face in the crowd you're gonna hear my voice when i shout it out loud ti kiryakhi ote mia psifos na pai hameni de numeoni to paron ti kiryakhi These calches. Each mile I've it's now or never, but I ain't gonna live forever. These I just want to live, I το παρόν κυριακή. These calches. Έχει μηνιαθάνατη αυτή δήλωση από τον Γιώργο Παππανδρέου τότε που μας καλούσε να πάμε στις calches μεγάλο ποσοστό τότε των Ελληνοπολιτών. Ε, πήγε στι Κάλτσες, τον ψήφισε, τον είχε βγάλει πρώτο, 43%. Ε, γιατί υπήρχαν λεφτά Τελικά δεν υπήρχαν λεφτά, μας πήραν και αυτά που είχαμε Έρχονταν τα μνημόνια, είχε το δουν ο του Επειδή ακριβώ μας είχε καλέσει να πάμε στις Κάλτσες Μεθαύριο την Κυριακή πάλι πάμε στις κάλτσε για να ψηφίσουμε ποιον Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται Τσίμπαλιαρχίδη Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ <laughs> Like Frankie said it my way I just want to live I like to lie bravo Ντροπή ντροπή ο άνθρωπο μα ζητάει να τον ψηφίσουμε και έχει λόγου και είμαστε χάριστοι αν δεν το κάνουμε. Την Κυριακή προτείνουμε να τον ψηφίσουμε για έναν από του πολλού λόγου είναι αυτό ότι έχει φέρει δισεκατομμύρια, τα βλέπετε, τα ζείτε, δίπλα σα, έχει φέρει δισεκατομμύρια από την Ευρώπη στην Ελλάδα. Εγώ το διαπραγματεύτηκα το ταμείο ανάκαμψη. Προσωπικά. Έφερα στη χώρα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Φοξάστε με. Έφερα στη χώρα 36 δισεκατομμύρια ευρώ Δοξάστε με 36 ευρώ Σε επιχορηγήσεις και σε δάνεια Το μεγαλύτερο ποσοστό από οποιαδήποτε άλλη χώρα Δοξάστε με Το μεγαλύτερο ποσοστό από οποιαδήποτε άλλη χώρα Ορίστε Για αυτό το λόγο Νομίζω πρέπει να τον ψηφίσουμε. Όλε οι χώρε πήγαν, διαπραγματεύτηκαν με την Ούρσουλα, χωρί επιστολή. Το συγκεκριμένο έγινε έτσι, face to face, και κατάφερε να φέρει 36 δισεκατομμύρια, το μεγαλύτερο ποσοστό από όλε τι άλλε χώρε. Γιατί είναι ικανός, είναι ηγέτη, χειρίζεται τα ευρωπαϊκά θέματα, χειρίζεται τα ελληνικά θέματα, κάνει πόλεμο στι τράπεζα, κάνει πόλεμο στι πολυεθνικέ. Όλα. Τα καταφέρνει όλα. Οπότε ένα πολύ καλό λόγο γιατί πρέπει να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Μπορείτε να ψηφίσετε και Κασελάκι, ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον είναι Κασελάκι, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό που βλέπουμε και παρακολουθούμε. Για τον εξή λόγο. Και για την αμέλειά μου, επειδή δεν γνώριζα τον ελληνικό νόμο, λέω, μόλι τον έμαθα, μεταβίβασα αμέσω την εταιρεία. Δεν έχω καμία συμμετοχή σε εταιρεία του εξωτερικού. Ήμουν όντω τυπικά εκπρόθεσμο. Και γι' αυτό. Είμαι στη διάθεση της ελληνικής δικαιοσύνης. Πρόστιμο, πρόστιμο, θα πληρώσω. Στην Ελλάδα τις ατυμορισίες και τις μίσας θα πληρώσω εγώ! Life, never, θα πληρώσω εγώ! Επειδή ακριβώ δεν είμαστε όλοι ίδιοι! Να, ένα λόγο για να ψηφίσουμε. Στέφανο Κασελάκη, βάζουμε λόγου σήμερα. Σα βοηθάμε σα αναποφάσεις, τους του που ποτέ δεν ξέρετε και πάτε και ψηφίζετε τα δύο ή τρία μεγάλα κόμματα, Κυρίως τον πρώτο μεγάλο. Αυτό είναι η αναποφάση. Απο... Την ντρέπονται να ψηφίσουν τον μεγάλο, αυτόν που κυβερνάει και τελικά πάνε και το κάνουν. Οπότε, να, σα δίνουμε λόγου και τον πρώτο και τον δεύτερο, τον τρίτο, δεν ξέρω ποιοι είναι. Εδώ ο Στέφανος Κασελάκης μας είπε ότι θα τα πληρώσει ο ίδιος φωνάζει κιόλας επειδή δεν κατάλαβε τι ακριβώς πρέπει να κάνει με τα απόθενέσχες με τις εταιρείε που τις είχε και τις έκλεισε κτλ. κτλ. Ε, ε, ε, αν ψηφίσουμε Μητσοτάκη ε, την Κυριακή θα είναι καλό γιατί έχει φέρει τα 36 δις αλλά θα τον βοηθήσουμε να ξεκουραστεί στο επόμενο τρίμηνο, ακόμη πιο άνετα και πιο χαλαρός. Μόλι τελειώσουν οι ευρωεκλογέ, θα κάνετε καθόλου διακοπέ. Ελπίζω να καταφέρω να ξεκουραστώ το Σαββατοκύριακο του Αγίου Πνεύματο. Ο φόρτο εργασία. Α, μόνο εκείνο. Ε, και μετά. Μετά, μετά βλέποντα και κάνοντα. Εμεί, όπω ξέρετε, ειδικά το καλοκαίρι, δυσκολευόμαστε να κάνουμε διακοπέ. Για λόγου ευνόητου. Τίνο, θα σα δούμε ή κάπου αλλού. Ελπίζω μεταξύ Τίνου και Κρήτης. Τι είπε, ότι το καλοκαίρι δυσκολεύονται να κάνουν διακοπέ. Οι εικόνε που έχουμε κάθε καλοκαίρι είναι με ένα μαγειό, σε μια παραλία, σε μια θάλασσα, σε μια ομπρέλα. Τον έχετε δει να κάνει κάτι άλλο, αν είναι και όταν έχει καεί ε, κομμάτι τη Ελλάδα για πάνω από τρει μέρε, είναι πάντα αξύριστο, εμφανίζεται και αυτό το θυλμένο ύφο. Κατά τα άλλα είναι με στην τρελή χαρά, με κάτι μαγειό, κάνει βουτιέ, από εδώ, από εκεί, περιφέρεται, μιλάει με του Λόμενου, φοράει και τα γυαλιά από φύκια. Και περνάει πάρα πολύ καλά. Περιμένει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και αυτό, όπω όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έτσι έχει σημειώσει το γραφείο του και περιμένει το συγκεκριμένο τρίμερο να ξεκουραστεί. Θα πάμε να ψηφίσουμε όχι εκατομμυριούχου την Κυριακή, που λέμε εδώ εμεί και κάποιοι άλλοι. Θα πάμε να ψηφίσουμε φτωχού ανθρώπου που δεν έχουν ούτε το σπίτι του να φτιάξουν. Δεν συνάδει όμω το λέει του κ. Δεν συνάδει. Κάνει, έχει... ρε, Υπάρχει ένα σπίτι τη Πέτζη το, οποίο... το οποίο πρέπει να το, να το συντηρεί. Ασυντηρείται, το πήγα και εδώ. Μαυρεάρι Μα Μα μου δεν λέσι, είμαστε φτωχοί. Το, το σπίτι λοιπόν είναι ποιή. ένα σπίτι το οποίο όπω το παρέλαβε από το πατέρα του κληρονομιά. Δεν το συντηρήσω, λέω. Το τα ε, μάτια εγώ. μου. Αν δεν το δεν θα έλεγα, για το σπίτι σου κολονάκι, δεν το έχω, δεν ξέρω τι είναι Παφί, και τι κάθε αυτοκίνητα, μέσα. Αυτοκίνητα, να Το μαγαζί αυτό που πουλάει του δεν χρειάζεται. Το μαγαζί αυτό που πουλάει του είναι μια ένα δρόμο Πάμε να πάει από εκεί πίσω Δηλαδή αυτό αν 2-3 κατοστάρκα την ημέρα Πρέπει και σαμπάνιες Άλλη σου λέω τώρα μαγαζί δεν το πιάνει το μάτι σου Δηλαδή εγώ δεν ξέρω αν έχει λεφτά στα Αμερική Και τα λοιπά και τα λοιπά, Αλλά τώρα αυτά που είδα στις Πέτσες, σε πέτσες, σε πέτσες τα είδα, Δεν είναι τώρα λεφτά Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις Και άλλους τους κατεβάζεις Πάλι σας χαλάμε τη διάθεση Αλλά τι να κάνουμε το σπίτι στις Π από ότι έτσι το περιγράφει ότι δεν έχει λεφτά ο Κασελάκης να το φτιάξει το είναι και παλιό σπίτι δεν έχει ρίξει αυτά που πρέπει και μάθαμε ότι έχει και ένα μαγαζί στις πέτσε που φτιάχνει χυμού. το οποίο όμως είναι σε έναν πίσω δρόμο και είναι δύο επί δύο δεν το είδα σε κάτι φωτογραφίες δεν σου γεμίζει το μάτι παρόλα αυτά όμως είναι επιχειρηματίες φτιάχνει και το χυμούλι του όλα υπάρχουν στο ασυντήρι το σπίτι με μεροκάματο, μεροκάματο, μικρέ. Μικροεπενδυσούλε, να βγαίνει η ζωή, βιοπορίζεται, επιβιώνει απλά. Επιβιώνει απλά. Ε, είναι συγκινητική αυτή η ιστορία με το ασυντήρητο σπίτι. Ο τελευταίο που μα είχε δείξει τις υγρασίε από το ασυντήρητο σπίτι ήταν ο Άδεν Γεωργιάδης τότε που ακουγόντουσαν διάφορα ε, πάλι τέτοια εμβέλεια θέματα με την Οβάρδη και μα είχε ανοίξει το σπίτι κι αυτό και τα βλέπαμε. Τώρα το άνοιξε ο Κασελάκη στον Ιλιάγκα. Μία περίπτωση πόνου και σπαραγμού είναι αυτή, και η άλλη είναι αυτή που συνεχίζεται το τελευταίο δεκαήμερο. Εγώ είμαι τρίτεκνο και ξέρω τι σημαίνει να μεγαλώνεις ε, ε, Νομίζω ότι καταλαβαίνω σε ένα βαθμό το. Ε, το ε, η... όχι, καταλαβαίνω τι σημαίνει να έχει τρία παιδιά, το καταλαβαίνω στο αυτό Το κόστος ναι. της ζωής σήμερα με παιδιά είναι, είναι πολύ ε, μεγάλο. Να τα ακούστε όλοι τρίτεκνοι. Ότι δεν είστε μόνοι σα. Υπάρχει κι άλλο ένα που βγήκε να μιλήσει, κόμπλαρε γιατί κατάλαβε τι θα πει και το μάζεψε. Ότι πήγε να πει ότι κι εγώ δυσκολεύομαι <laughs> να μεγαλώσει τα τρία παιδιά. Αλλά όμω τα έχει μεγαλώσει. Τα τρία παιδιά δεν είναι δυσκολεύεται. Τα δύσκολα είναι πίσω, όπω και στον πληθωρισμό. Οπότε εδώ ο Κυριάκο Μητσοτάκη λανσαρίστηκε ω τρίτεκνο με τι δυσκολίε που έχει. Άλλωστε, έχουμε μάθει πω μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά και πρόκοψαν. Μα είπε τον τρόπο στην αρχή τη εβδομάδα. Το δικό που σχέση είναι γνωστό. Και το γεγονός, να σα πω και κάτι ακόμα. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ, γιατί ναι. αφήνει να εννοηθεί ο ναι. αρχηγός της ναι. αντιπολίτευσης ότι σε αυτή τη διετία μπορεί να υπάρχουν δραματικές αλλαγές. Δεν δραματικές, πότε, είναι, πράγματι, πράγματι. Πουλήσαμε... Το εικονιακό μας σπίτι στην γλυφάδα. Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερα. Άλλους τους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει. Ναι, γνωστό και δηλωμένο. Πουλήσαμε το εικονιακό μας σπίτι στην γλυφάδα. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους κατεβάζει. Σπίτι μου σπιτάκι μου και φτώχο καλυβάκι μου. τη στην γλυφάδα. που γεννήθηκα ποτέ, μου δασαλίθηκα. Είναι απλό, απέριτο, δεν είναι μεγάλο. Πάνω περνά τα 550 τετραγωνικά μέτρα. Σπίτι μου Έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μα, να σπουδάσουμε τα παιδιά μα. Και αν τον κόσμο γύρισα σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μηραμπό ένα, Θα είμαι εδώ, θα κάνω ό,τι μπορώ. Τη γειτονιά μου τα παιδιά στην γλυφάδα. Πέρα λουλούδια και παστίτσιο που φτουράει. Όχι πω γυρίσει. Χρήματα στου τέσσερι ανέμου και η ημέρα σκάτα. Είναι αυτή η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την αρχή τη εβδομάδα, την ακούμε κάθε μέρα, γιατί ο λαό πρέπει να θυμάται, να μην ξεχνάει ποτέ, να ξέρει ποιοι τον διοικούν, τι αγώνα έχουν καταβάλει όλοι αυτοί, και πόσο δύσκολο έχουν περάσει για να συντηρήσουν τα παιδιά του, τα τρία παιδιά, και για να τα σπουδάσουν τα τρία παιδιά. Και έτσι πουλήσαν το σπίτι τη Γλυφάδα. Και μέσα σε αυτά τα αχυτικά είναι και η φωνή του μπαμπά, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίο μιλάει για το σπίτι στα χανιά και λέει ότι είναι μικρό. 550 τετραγωνικά μέτρα δεν είναι πολύ μεγάλο όπως είπε <laughs> με αυτόν τον κινησμό για την προσέγγιση της πραγματικότητας που είχε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι και λίγο οικογενειακό, κάπω έτσι αντιλαμβάνονται τα πράγματα και η διάδοχοι χτες στη συγκέντρωση παίγανε ο Στέφανο Κασελάκη στο Σύνταγμα δεν ήταν και πολλοίς κόσμος, δεν χρειάζεται και πολλοίς κόσμο. ο ίδιος να μπορεί να μιλάει και 5-6 κομπάρση ε, αυτό φτάνει Ε, ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ των από κάτω ε, Κάτι που διέγυρε τον Στέφανο Κασελάκη Ο Αλέξης που είναι σήμερα εδώ Που τον πήρα τηλέφωνο να τον καλέσω στη σημερινή μας συγκέντρωση Και με αποστόμωσε Πώς είναι δυνατόν να λείπω Ακριβώς Πώς είναι δυνατόν να λείπει η καρδιά από τη θέση της η όταν Από τη θέση της από τη θέση της πάντα. Τα πάντα είναι σχετικά στη ζωή Η καρδιά ποντάει όταν ψηλώνει Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά Πονταβάθε της καρδιάς μου Η καρδιά πάντα, πάντα Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον πρωθυπουργό της καρδιάς μας Η καρδιά πονάει πάντα και στα λα βικτόρια σέμπερ. Η καρδιά φωνάει όταν ψηλώνει. Από τη θέση τη. Να το θυμάσαι με μικρή μου καρδιά. Η καρδιά πονάει πάνω από Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι ο Τσίπρα είναι η καρδιά του σημερινού σύριζα για εντατική κατευθείαν, ένα Η ανακοπή έτσι όπως φαίνεται. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα φανούν και την Κυριακή. Τα παρακολουθούμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όλα. Ε, έχουμε ξεκινήσει με ένα τραγούδι. Είναι κλασικό τραγούδι, το ξέρετε. Εδώ όμω είναι ο καλλιτέχνη μα. Έρχεται από τη Σρι Λάγκα. Λέγεται Σανταρού Σαθσάρα ή Σαθσάρα. Αυτό το τραγουδάει και επειδή το ξεκινήσαμε, πρέπει να το τελειώσουμε. Frankie said, "I did it my way. I just want to live while I'm my life." it's very beautiful. Bravo to Pali Karagi. What about this? Very good Ένας ακροατή που μίλησε, θα τον ακούσουμε τώρα εδώ σε διάφορα, σε δύο κομμάτια Πήρε προχτές τον Αποστόλη και του είπε αυτά που ήθελε να του πει σχετικά με τις εκλογές Αλλά όχι μόνο, είναι ένας τακτικός ακροατής, Τον έχουμε κόψει σε δύο κομμάτια και τον έχουμε εμπλουτίσει κάπως, έτσι μας βγήκε Οπότε θα το υποστείτε και εσείς όλο αυτό δεν Ο το Βερολίνο είναι Έχω και πάρα μετανάστα. Δύο, Σε πάρα πολύ Αναφέρεται στην δασκάλα που είχε χαθεί 2,5 χρόνια και έκανε εμφάνιση δυναμική προχτέ, είναι ο μετανάστης από το Βερολίνο, έτσι συστήνεται. Η συνομιλία με τον αποστόλη ξεκίνησε όπω ακούσατε και συνεχίστηκε ω εξή. Εγώ βασικά θέλω να σου πω κάτι. Αν μπορείς, σε παρακαλώ, μόνο να βάλει, συμπίπτει μερικά πράγματα που θα πω για την καταγωγή μου. Γιατί αυτό που θα ακολουθήσει έχει να κάνει πολύ με την καταγωγή μου και με το παρκάρο. Τώρα βασικά κάνω στην ακρονία για να μιλήσω μαζί σου. Ποια είναι η καταγωγή σου, πού είσαι, Εντάξει, δεν με θυμάσαι τόσο καλά όσο είχα έρθει σε εσά στο Real τότε το καλοκαίρι. Είχαμε βρεθεί, είχα φέρει μαζί μου γλυκά και τα σχετικά. Κάτι θυμάμαι και δεν θυμάμαι από πού είσαι όμω. Ναι, Ιρακινό είμαι από το Ιράκ, από Βαβυλονία κατάγομαι. Ιράκ με Κάπα είμαι νί. Ποιο είναι το σωστό Κάπα κάπα ρε κάπα κάπα Κάπα κάπα, κάπα. αυτό ήθελα να ακούσω Κουκουέ δαγκωτό Στον φρουρόντο πείσμα Θα σταθού μορφή Στις καρδιές ατσαλή Το καπακάπα και θα του γαμίσει. Εδώ έρχεται το καπακάπα. Κατάγαμε από μια χώρα καταγόμουν. Και ακόμα κατάγομαι. Τέλο πάντων, που είχαμε μια κάρκη. Βάζω, Βίξου, Saddam, σε και στη χώρα μου. Δεν θέλω αυτά να ακουστούν. Τέλο πάντων, ε, δικτατορία φουλ. Η μόνη φάση στι εκλογέ ήταν δύο χαρτιά μπροστά σου. Είναι ή, ή όχι. Με δαχτυλικό αποτύπωμα ε, και ονοματεπώνυμο ή το έγραφα και το ρίχνει στην κάλπη. Δεν μπορούσαμε. Δεν είχαμε το δικαίωμα ω άνθρωποι να νιώσουμε άνθρωποι να πάμε να ψηφίσουμε. Ήμουνα στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Παντρεύτηκα Ελίδα. Έκανα παιδί με Ελίδα. Το παιδί μου γεννήθηκε στην Ελλάδα. Το παιδί μου έχει ελληνικό διαβατήριο. Εγώ δεν είχα. Εγώ ήτανε να με απελάσουν. Είχα εδώ στην Γερμανία. Τη Γερμανία. Τώρα εδώ και 2-3 μήνε έχω πάρει το γερμανικό διαβατήριο, την γερμανική υπηκότητα. Είμαι γερμανό πολίτη πλέον και τώρα θα πάω να ψηφίσω και θα πάω να ψηφίσω ΚΚΚ. ΚΚΚ θα μου ψηφίσω ρεμπονιά. Αυτό να το ακούνε οι άνθρωποι μου φασίστε. Ένα ξένο είναι το γερμανικό διαβατήριο και θα πάω να το ρίξω ΚΚΚ. Και το σημαντικό λόγο γι' αυτό, όχι μόνο ότι δεν μπορούσα να ψηφίσω στη χώρα μου, αυτό που ήθελα να ψηφίσω εγώ ω άνθρωπο και το τι δικαιούμαι. Όχι. Ένα από τα σημαντικά πράγματα ήταν ότι ο καριό. Όλοι ο Σανταμ εκτέλεσε τον θείο μου δημόσια στην κεντρική πλατεία της Βαγδάτη, Τον κρέμασαν γιατί ήταν ο κομμουνιστής Τον κρέμασε τον θύνο μου ο καριώνης Τον κρέμασε live μπροστά στον κόσμο Λοιπόν, για το θείο μου, για τους τόσου αντικοχαμένους θείου που έχουνε φύγει σε αυτή τη δυναπαθήτη κα***μένη τη ζωή Λόγω της ιδεολογία σου τι μια ιδεολογία Και να πάνε να χαμπληθούνε όλοι Η αυγή χαράση πάνω στα βουνά Oi! Ακή τα πέσει κουκουέ. Εκεί να πάει ψηπο. κάπα, κάπα να πάνε τους. Το λέει με τρόπο ή μου φάνηκε. Δεν το διευκρίνησε ακριβώς. Μπορεί να είναι και αναποφάσιστος, αν κατάλαβα καλά. Αυτά λοιπόν από το συγκεκριμένο Κροατή, τα πιο σημαντικά είναι αυτά που είπε για το θείο του, ο τρόπος που τα είπε βεβαίω, που είχε παρκάρει και το αυτοκίνητο στην άκρη, από τη Γερμανία. Εδώ δεν του δίνανε χαρτιά, πήγε εκεί και από εκεί στέλνει το μήνυμα εδώ που έχει κάνει οικογένεια και πάντα θυμάται αυτά που έχει ζήσει στο Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν. Εδώ η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα 211 10 80 8, 80 το τηλέφωνο είναι μέσα σας περιμένει radio.pa.gr το mail του σταθμού το βλέπω εγώ αυτή την ώρα Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο Θα πάμε να ακούσουμε πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Αυτό που κυνηγάμε συνεχώς την Ευρώπη και ό,τι κάνουμε είναι για να πιάσουμε την Ευρώπη και συνεχώς επιλέγουμε πρωθυπουργού, υπουργού, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές για να γίνουμε Ευρώπη ενώ είμαστε Ευρώπη και συνεχώς και ποτέ δεν γινόμαστε Ευρώπη ή γινόμαστε Ευρώπη σε δευτερεύοντα θέματα και όχι στα βασικά όπως είναι οι μισθοί. Για παράδειγμα, με κάτι πενιντάρρικα που δίνονται το χρόνο και θεωρούνται αυξήσει και θεωρούνται άνοδο του βιωτικού επίπεδου, ενώ την ίδια ώρα τα πενιντάρικα με το που έρχονται φεύγουν, φτερά κάνουν, σκόνη. Αν περάσει έξω από το σούπερ μάρκετ, όχι να μπει μέσα, έξω από το σούπερ μάρκετ, μόνο αυτό. Εδώ είμαστε ελληνοφρένια Στο 2.10.10.80.80, θα πάρετε να μιλήσετε με τον Αποστόλη Αυτά θα μεταδοθούν από Δευτέρα και μετά που θα έχουμε εκλογικό αποτέλεσμα. Άρα μαντεύεται. Βλέπετε μπροστά, χρησιμοποιείτε όλη σας την μαντική ικανότητα, την οξυδέρκειά σας, τη διάβγεια, αν έχετε τέτοια, πνεύματος. Οπότε, ό,τι πείτε τώρα θα παίξει την Δευτέρα. Μη λέτε κάτι που είναι πριν τις εκλογές. Ε, βλέπουμε μπροστά, σταθερά, που λέει και ο Κυριάκο Θα πάμε να ακούσουμε τον λαό που έχουμε έτοιμα. Αποστολή. Έλα. Ρε φίλε, μα κάνετε και σανόμαστε Τι να σου πω δηλαδή. Πολύ χάλια. Με όλου αυτού του αναξιοπαθούνται που ένα έβγαλε 49 εκατομμύρια Πόσα έβγαλε, ο άλλος δεν μπορεί να ζήσει με 800 ευρώ. Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα. Μου το λέει ο κόσμο. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Τίποτα. Είμαστε για τον κούρσο καβάλα. Άμα δεν τα καταφέρει, θα πάρει ένα πόνου 2 εκατομμύρια. Πού πα. Πώ πραγματοποιήθηκε το εισόδημα του 1 εκατομμυρίου 995.000 Η αμοιβή μου, πόνου, για τα 50 εκατομμύρια κέρδο που έβγαλα στου επενδυτέ μου. Έλατε, εγώ δουλεύω από 12 χρονών. Έκανα ένα κολλό στα παιδιά μου και στο τέλο θα μου το πάρει η τράπεζα. Και ξέρει τι έχω κερδίσει από 12 χρονών που δουλεύω και έχω φτάσει κοντά στα 70. Η μέση μου, τα πόδια μου δεν μπορώ να περπατήσω τώρα. Ένα έφραγμα ξέρω εγώ και έκανα 4 μπαϊμπά. Όλα αυτά είναι γιατί αυξήκανο πέραση. Και μα μιλάνε για εκατομμύρια, τα καθήκια. Και πρέπει να του λυπηθούμε και να του ψηφίσουμε. Στο δια το κόλο να πάνε. Να μην πω τίποτα. Άλλο. Είναι μακριά αυτό. Ξέρω όμω στο να πάνω που το διάλο θέλουν. Να ψηφίζουμε αυτό που πρέπει τη κυριακή. Αν δεν το ξέρουν όλοι τι πρέπει. Ε, δεν το ξέρουν, ναι, αυτό είναι. Κάποιοι νομίζει ότι πρέπει μισοτάκι. Μην μου λέει το όνομά μα παρακαλούσει. Γεννούμη δεν μη, ήθελα να πούμε. Παστό θα κάνω να πούμε, Άιτε. καλά έχετε φαγωθεί, κύρια αποστολή με την κυβέρνησή μα. Τι είπε, αυτή είναι η κυβέρνηση άλλα. Τη δυλεύουν. Δεν μπορεί να την φτάσουμε τον ναύταστοι και δεν ξέρουμε πώ θα το διαχειριστούμε. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά από τα δημιουργία εκπαιδευτική. Το λέω και στο υπογράφω. Από το 67. Όσον αφορά τους βουλευτές... Την Τι δεν είναι Έχει περάσει και σαν μάρας. <στολίως> τέλος πάμε. Για πες. <στολίως> πιστεύουν στο σύνταγμα. πλέον, κάτι κατικύριοι κάτι και ουδιάδητες. Πιστεύουν και παραπιστεύουν στο σύνταγμα. Αρκεί να έχουμε καλό σύνταγμα Γεια Α, είπες την ξυπνάδα. Ωραίος και Γεια.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 Δικηγόρο, πρόεδρο τη φωνή λογική. Και <Ρίε> αυτό λέω. Ο Βοκτάνο δεν έκανε, δεν ευκαιρίσει, του εξέφερε. Τώρα πάμε ο με λατινοπούλο, κάπω τα έχουν βρει από τη φέτα και αντικαλούν τα κανάλια και τα ενημερωτικά ραδιόφωνα. καταλαβαίνει ότι τυχαίο δεν είναι. Δεν γίνεται για να κρατηθεί Εχεί καμία ισορροπία. το λόγο το είπα. Είναι ακόμα μια χρήση, όπως τα πολλά, θυμηθείτε, λεβέτε. Απλά τα μια χρήση τα πετάμε στι αξυνοποιέ κακό κάποια στιγμή, αυτό δεν το ακριβώ. Και στην περίπτωση τη. Ταιριάζει κιόλας, έτσι. Εδώ πετάξαν τους αμαράς αντρίπια καπότα, δεν απεράξουν τα κόμματα αυτά της μια χρήσης. Ακριβώς. Και σου λέω, στη περίπτωση ταιριάζει και ο χαρακτηρισμός του το είπες, είναι μια χαρά. Ένα. Πού πάλε να πούμε τώρα. Ο Βελόπουλο ότι θα γίνει αύριο χάμο. Θα ήθελα όμω να ξέρετε ότι κάτι τρομακτικό γίνεται 6 Ιουνίου. Έρχεται. Και δεν μου βάζουν τα λεφτά, είμαι ένα απλήρωτο. Τι να τα κάνει τα λεφτά. Ε, για του Γερμανού τώρα, να πούμε δεν καθαρίζει το απορριπαντικό τις άλλες μέρε. Ο Γερμανό που παίρνει φθηνότερα το συγκεκριμένο απορριπαντικό είναι υποδεέστερη σύνθεση από αυτό που παίρνει ο Έλληνα ακριβότερο. Ακριβώ. Δεν είναι. Μπορεί και να είναι. Θα τα χαλάσει. καθαρίζει μόνο τον καιρό των το μνημονίων και το 40 καθαρίζει.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 Που Αγάπη μου. Συγχύ μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου. Γιατί ρε κοροϊδάβεται τον κασελάκι ότι βγάζει λεφτά. Χαμήλος το ραδιόφωνο καλέ σηνοηθούμε. Είναι δασκαλίτσα ρε φίλε, έχουμε τόσοι γκράμει να γούσουμε. Ε και τώρα πήγες να πάρεις τηλέφωνο. Ε μα, γύρισε δασκάλα λοιπόν. Γύρισε. Σου <στολί> λέω γύρι. Ανορθόγραφοι κουφάλε έρχονται δασκάλε. Ναι, το ίδιο λέμε και εμεί. Λοιπόν, άκου τώρα. Καταρχήν κοροϊδεύουμε τον καρσελάκι ότι έβγαλε ένα σωρό λεφτά. Μα δεν είναι ωραίο να έχουμε τον καρσελάκι να βγάζει λεφτά για μα. Καταρχά, 2 εκατομμύρια δεν είναι ένα σωρό λεφτά. Κλάιν, σιγά. Όποιοδήποτε επενδύσει θα... 700 χιλιάρικα, βγάζει 49 εκατομμύρια, εκατομμύρια, εκατομμύρια για του επενδυτέ και τα δύο δικά του. Πώ πραγματοποιήθηκε το εισόδημα του εκατομμυρίου ευρώ. Ήταν, ήταν η αμοιβή μου, μπόνου, για τα 50 εκατομμύρια κέρδο που έβγαλα στου επενδυτέ. Ποιο δεν το έχει κάνει. Θα θα θα μα Ναι, για τα αφεντικά καλά, δεν μα το Για τα αφεντικά θα δουλεύει εμεί, θα είμαστε τα αφεντικά του. Ναι, όχι. Όχι, ναι, τι, ναι, Όχι, Συνομιλία λαού με Αποστόλη. Είμαστε δύο μέρε πριν τι εκλογέ. Σταματάει σήμερα το βράδυ, τελειώνει ο προεκλογικό αγώνα. Αύριο χαλαρά, ουζερή, διάφορα τέτοια. Την Κυριακή ψηφίζουμε και σε αυτή την προεκλογική περίοδο δεν έχει σταματήσει ποτέ. Και λογικά και σωστά το έγκλημα των ντεμπών απασχολεί την ελληνική κοινωνία, τα πάνελ, τι πολιτικέ συζητήσει. Είναι απολύτω λογικό και έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό δεν αρέσει όλου. Σωστά δίκης ζήτησε η Σεγγελέας του Αριού Πάου. δεύτερη πραγματομοσύνη για να απαντηθούν όλες αυτές οι θεωρίες της και τα fake news που διακινούνται για το τι μετέφερε η εμπορευματική αμαξοστοιχεία και λυπάμαι, λυπάμαι πραγματικά, γιατί κάποιοι μέσα στην απελπισία τους αναγκάζονται να ξανακάνουν θέματα τέμπη τρει μέρες πριν από τις ε, εκλογές. Το θέμα δεν το κάνουν κάποιοι. Το θέμα το κρατάνε ψηλά οι συγγενείς. Οι και το θέμα το κρατάνε ψηλά κάποια μεσανημέρωση, κάποιε εκπομπέ, κάποιε σελίδε, κάποιοι δημοσιογράφοι στα social media και πολύ σωστά κρατιέται ψηλά το θέμα. Δεν έχει πέσει ποτέ και δεν επανήλθε για να χτυπηθεί ο Μιτσοτάκη. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, φαντάζομαι, τέτοια διάθεση. Είναι πιο σοβαρό το ίδιο το θέμα, αυτό καθεαυτό με όλα αυτά που αποκαλύπτονται, από το να χτυπηθεί κάποιο που σχετίζεται με το συγκεκριμένο έγκλημα εν προκειμένου εδώ. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Θα ακούσουμε και τον Παύλο Ασλανίδη, πατέρα του νεκρού στο έγκλημα. Τεμπών, Δημήτρη. Έ, έχει γίνει στο έγκλημα του αιώνα, η συγκάλυψη του αιώνα. Η συγκάλυψη του αιώνα, κυριολεκτικά. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα δολοφονήσουν το παιδί μου και θα το πετάξουν το ίδιο βράδυ από τι 4 το πρωί με φαγάνη. Πήγαν, σηκώσαν τα χώματα και πετάξαν τα παιδιά μα σε τρία διαφορετικά μέρη στη Λάρισα. Και αν δεν κάναμε το αίτημα στον ανακριτή τον Οκτώβριο να βάλει την, την, την ομάδα με τα ειδικά σκελιά, τώρα δεν θα ήμασταν εδώ πέρα, θα είχαν κουκουλώσει το θέμα και όλα θα ήταν λιμένα για αυτούς. Και θα πηγαίνανε για τις ευρωεκλογές τους και για όλα και για τις καρέκλες τους. Δυστυχώ για αυτού, να είναι καλά αυτή η ομάδα που απαιτήσαμε και μπήκε με τα ειδικά σκελιά, δηλαδή φανταστείτε τώρα ένα γονιό να απαιτεί από έναν, ε, να μην το χαρακτηρίσω, βολεμένο εφέτη ανακριτή. που μόνο κοκκίνιζε, κατέβαζε το κεφάλι σε ό,τι έτοιμα του κάναμε να πετούμε αυτό, να πάνε σκυλιά, να βρουν τα υπονείμματα των παιδιών μας ακόμα και τώρα, πριν την, την προηγούμενη βδομάδα, ήταν εκεί η ειδική ομάδα και βρέθηκε πάλι βιολογικό υλικό οι άνθρωποι είναι ε, καρτέλ, κανονικό καρτέλ Κυβερνόσα μαφία είναι και για όσου νομίζουν ότι έχουμε πολιτικέ βλέψεις, δεν έχουμε τίποτα μην μα μας ενδιαφέρει αν είχαμε κάπου ήμασταν κάπου Σε οτιδήποτε θα μα είχαν βγάλει και θα μα είχαν κρεμάσει τα μανταλάκια. Δεν μπορούν να μα κάνουν τίποτα. Είμαστε ανεωτελεί γονεί που χάσανε τα παιδιά του άδικα. Όπω είσαστε και εσεί όλοι οι γονεί, οι περισσότεροι το ίδιο θα κάνατε στη θέση μα. Ο γονιό πρέπει να γίνει πολεμιστή για το παιδί του. Και με αυτά φτάσαμε στο τέλο και για αυτή την εβδομάδα και για σήμερα, γιατί όπω κάθε Παρασκευή έχουμε τι παραγγελίες σα, αφιερώσει σα, αυτέ μα πάνε στι διαφημίσει και αμέσω μετά στο μαγαζίνο. με τον Γιώργο Πιέρο. Θα τα πούμε την Δευτέρα μετά τις εκλογές. Μέχρι τότε, καλοβόλη. Έλα μας όλοι. Ένα. Προεκλογική παραγγελία, θα για την Παρασκευή, είναι εύκολο. Δώσε. Θέλω από πίσω να παίζει χαλή, σβάρα. Και να ξεκινήσουμε με τον παππού που έλεγε 65 χρόνια ψηφίζω δεξιά, ξέρεις τώρα, το βάλατε πριν δύο τις εβδομάδες νομίζω. Δεν ελέγχεται, τώρα δεν θέλουν, δεν μπορούν, ψηφίζω 65 χρόνια δεξιά. Και τώρα αναγκάζομαι να ψηφίσω πάλι. Μετά να μπει ένα βιντεάκι με ένα σχολικό φύλακα που συναντά τον Μητσοτάκη και του λέει από το 89 πτήφιζα Νέα Δημοκρατία και εσεί με απολύσατε και γιατί να σας ψηφίσω και κάτι τέτοια βρέω στο αυτοβάλιτο». Μουναν στους απονημμένους σχολητικούς ο από το 1989. Ποιος ο λόγος την επόμενη μέρα να ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ο ίδιος ασοπικά με έβιωσε και με έβγαλε σε ανεργία. Από πίσω θα θε να κολλήσεις σε κάποια από τα κομμάτια που έχει βάλει για τη Νέα Δημοκρατία και τα γενθία άδωνη που λέει κόμμα κλεφτών και τα σχετικά. Όποιος από εδώ και εκλογέ. Εφείσει είτε πασόκτη είτε Νέα Δημοκρατία για τη του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματο. Κανένα πολίτη αυτή τη χώρα δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη, υποκρινόμενο ότι δεν ξέρει ότι τα δύο είναι και Μετά τρίτο, σάθλα αν μπορεί να βάλεις κίνη στους εργάτες από τα λοιπάσματα της καβάλα που πετύχανε τον Χατζηδάκη πάνω σε Σαλονίκη του λέει ένας εργάτης, 35 χρόνια που νέα δημοκρατία και με απολύσατε. Τις δουλειές μας σέβουμε, δεν θέλουμε ο θα... Θέλουμε δηλαδή, να πάμε δηλαδή, στο Χοστάσιο εκεί που θα... βουλούσαμε 31 χρόνια. Ένα λόγο πες 30 χρόνια νέα θα... δημοκρατία ψηφίσαμε! Για μότι είναι δημοκρατία Κορικά, γιοφίλια, να και να τελειώσει με το τέταρτο, είναι ένα κάποιο από τα τέμπη, ο οποίο έφτασε τη γυναίκα του. Ο οποίο λέει: Εγώ ήμουνα 12 χρόνια στην Νέα Δημοκρατία, λέει και τώρα μου τζόνομαι. Πιστεύω ότι τόσα χρόνια ψηφίζαμε του μελλοντικού δολοφόνου των ανθρώπων μα. Και δεν σα τα λέω για την πολίτευση. Ήμουνα ένα παιδί 12 χρόνια στην Δημοκρατία, μου τζόθηκα. Έχασα τη σύζυγό μου να την αφήσω να, να κατσάρ. Και ήμουν δίπλα τη μέσα στο τρένο. Γεια σα, καρδιά μου Γεια σου Μανάρη Τι κάνει; Καλά εσύ Καλά μωρέ εδώ Ήσυχα Α ah, that's fine that's fine Λοιπόν επειδή έχει ματώσει η καρδιά μου Ματώνει το το Ματώνει Ματώνω Χωρί εσένα λιώνει, mm. θέλω να κοφιερώσω με όνο ψυχή στο τραγούδι τη uh, Μαρίκα Νενού. Το φτώχεια που με κουρέλιασε. Ah. Σκέφτομαι να αρχίσω και έναν έρανο τώρα, μήπω άνθρωπο μπορεί. Υπογραφέ, να μαζέψω την υπογραφή. Donation. Και εμεί απλά. Donation μπορεί να κάνει και ο Λάτσεις. Γιατί όχι. Έ... Όλοι, όλοι σε αυτόν τον αγώνα. Κάποιο, γιατί... ένα θα... μεγάλο επιχειρηματία. Οποιοδήποτε. Όποιο μπορεί κάνει donation. Ελέγχεται. <σομίως> δεν ελέγχεται. <σομίως> Οπότε donation, αγάπη μου γλυκιά. Έτσι. Το πότε ενέσχεσμο μπορείτε να το δείτε και να διαπιστώσετε τι περισσότερα στοιχεία έχουμε πουλήσει. Γιατί έχουμε πουλήσει περισσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Φτώχεια που με Ακραία φτώχεια. Πουλήσαμε το οικογενειακό μας σπίτι στην Γλυφάδα. Έχουμε σου θύματα. Εύχομαι πραγματικά γιατί να μην χρειαστεί να ζήσουμε 800 ευρώ το μήνα. Έλα ρε ποστόλοι. Έλα. Νορβηγό κουνούμαλο εδώ πέρα. Πώς πήγατε στην Κυροβίζιον. Δεν είδα καν. Έλεος. Δεν είδα. Ε, είμαι λαμέ. εντάξει, σάσι τους είσαι. Λοιπόν, για την Παρασκευή, αραγγελιά, λίγο και βασίλη δεσκεί. Θα βοηθώ βασίλεια. Μου κουέ μόνο. Ανέ, γιατί έρχονται και εκλογές, πρέπει να θυμηθούμε. Έγινε. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Επανάσταση να κάνω είναι τα βόλια να ξυπνίσουν τα βοηθοβασίλια. Δεν πάει άλλο. Δεν έχω να πληρώσω. Μου τα κόψανούλα δεν είμαι Χριστό. Πού κουέχετε γάμο το τη αδερφή του. Γεια σου Αποστόλη. Γεια σου. Έχει βάλει αυτό το τη της Δημοκρατία Δημοκρατίας με τον γασιλάκι που είχατε βάλει και τότε δε, στην εκλογή του. Παραγγελίσεις ίσως θα μπορούσε να για να το φρεσκάρουμε με, με πλουτισμένο λίγο με δημοκρατικά Με το πόθενές με το Ισραήλ, με το ΝΑΤΟ, έτσι. Ο, τι είναι ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Μια δεύτερη Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε. Νομίζω είναι πολύ διτακ <Κι Κι> Να μια της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Τα νύχτα να νιώξει στα χιόνια. Πρόευρε Να τραγουδούσαν δεν τα πάλι τα γλόνια. Έβγαλα 49,8 εκατομμύρια κέρδος για τους επενδυτές μου. Σε περιμένω να θυμίσω. Να άτομο, ξεχνά, το νατο μη σε μη σε είναι μια μηδεική σημαχιά. Αμυντι... Ναι, μηδεική συμμαχία, αλλά είναι μια ιερή μηδεικής σημαχιά. Αλλά... Μας είναι να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Και τα μπόνους μου με τη δική μου αξία. Σιτο. Νομένες πολιτές Και αυτό δημιούριτος κασελάκις. Σιτο νέα... Ζητώ... είναι. ο Σιτο. Ο Σίρις Έλαρε, Αποστολή. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να μου κάνει μια χάρη. Θα βάλει αυτό το παλικάράκι, το Γιαννάκι που ήταν προχθέ εκεί στο Ολυμπιακό και τον ρωτάγανε και σε κάποια εκπομπή αν μπορεί να ανέβει στον επάνω όροφο το σχολείο που πάει λόγω ότι έχει κάποια προβλήματα. Ναι, και δεν λοιπόν, μπορεί να, να ανέβει να κάνει. να κάνει γεωγραφία. Ναι, ναι, πράγματι. Επειδή δεν έχει κάποιον να το ανεβάσει. Αυτό είναι Ελλάδα 2.0. Τι θε. Άλλο, άλλο θα μα πού. Απάντησε ο άνθρωπο με μια λογική αυτή που την καταλαβαίνει καθένα. λάθο. Στο προαύριο έχω μια ράμπη να στο κυρίω πτήριο στο, κυρίο, στο κυρίο και στι αίτρε. Έτρο... που είναι στο κύριο κτηρίο αλλά έχουμε και ένα δεύτερο όροφο που... Τι μαθήματα ε, κάνετε πάνω? Πληροφορική, γεωγραφία Εσύ στο δεύτερο όροφο δεν μπορείς να πας που πάνε τα άλλα τα παιδιά να κάνουν πληροφορική Δεν μπορώ να πάω και συνήθω πρέπει να φωνάζω καμία νοικιά μου για να με ανεβάζει. και με ρωτάνε οι γιατί δεν εναβαίνεις πάνω και του λέω, για, γιατί πολύ απλά δεν έχω πιο να με Μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο όμω που έχει ράμπε. Γιατί πρέπει να πάει και στα μαθήματα. Άλλο ρε φίλε, άλλο, ε, δεν... το άλλο, δεν το λε. Και στο καπάκι θα βάλω στο σκρέκα που τον για την ακρίβεια και μιλάει για την αίσθηση. Κάν κάποιο ακροατή καταλάβει τι για να μα το εξηγήσει και Λέω ότι η επικοινωνία...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 Ναι, Παρακαλώ! Πού πήρε παραπολιτικά! Ναι! Να ρωτήσω, σήμερα μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για να συγκείσουμε τον Αποστόλη και στον θύμιο. Ναι, ναι, λέγε! Λοιπόν, λέγω, να βάλει εκεί το Λοβέρδο που να λέει δεν πεθαίνουν κιόλα για μα παλιούς παλιού. Okay, Οκ, να το θυμόμαστε τώρα για τι εκλογέ, να στηρίξουμε τον Λοβέρδο. ένα καινούριο άνθρωπο. Ναι, ρε! Ένα φρέσκο ο... πρόσωπο, κάτι! Ο κόσμο πώ σα υποδέχεται και τι σα λέει. Καταρχάζμε υποδέχεται σαν να είμαι πολιτικό. Που ξεκινάω τώρα. <κυκλή> σαν να υπάρχει μια αναβάτηση. Βλέπει κάτι καινούριο. Δηλαδή, κάτι πω. καινούριο. Τι είναι αυτό, η σοβαρότητα. <Πουα> <Πουα> <Πουα> αυτό έλεγε όταν ήταν με το σημείο. Δεν ξεχνάμε <σμίρια> και τη διαπόμεση των αλλοθητικών. <Πουα> Θέλω να το θυμόμαστε <Πουα> όλα. Γιατί σαν υπόλοιπο υγεία έχει διαπρέψει όλη το εξωτερικό μα. Και έλεγε αυτό ο λαλάρα να πούμε να μην το πω τώρα και μα κόψουν ότι δεν πεθαίνουν κιόλα να πούμε η δεξιότητα. Αφού δεν πεθαίνουν κι όλε. Ζούνε Πολλά χρόνια μετά <Πουα> την <Πουα> εξοδώντηση. <Πουα> Πρόσεξε, έχω πελάτη. Θέλω αφιέρωση Παρασκευή. Το ξέρει το τραγούδι τη Ήβη Αδάμου. Είπε και τι δεν είπε και άλλε τέτοιε. Π Μπράβο. Λοιπόν, να τα λέσει γιατί δεν μπορώ να τα πω εγώ. Πάντη, ο νόμος Κατρούγκαλο είναι απαράδεκτος και θα το καταργήσουμε. Μετά βάζει το μισοτάκι που λέει Δεν θα υποδεχτώ ποτέ το πρωθυπουργό τη Μακεδονίας. Μακεδονία. Ναι. Μετά θα βάλει μία έλεγε παλιά ότι θα μειώσει του φόρους και τέλος θα αυτό που λέει δεν θα ζούμε οι Έλληνες με επιδόματα κελάει τελάτε εντάξει κατάλαβα για ξαναπες το είπες και τι δεν είπες άλλες και τόσες άλλες τέτοιες πι*** μπράβο έτσι έλα ξέρεις εσύ αυτές που έτσι, κάνετε στα συμφέροντα εσείς ε, ε, ξέρετε Εδώ. αυτές που κάνετε στα φαντ έλα εντάξει έλα γεια Είπε <Τι Τι Τι> πως θα είμαστε Δεν θα τους αποκαλέσουμε Μακεδόνες Εγώ δεν θα πω ποτέ καλώς ορίζω το Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ένας κακός νόμος Καθαρές κουβέντες λοιπόν Ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται Λοιπόν εμείς φόρους δεν θέλουμε Εμείς χόψαμε τους φόρους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 Αποστόλη την Παρασκευή έχω τα γενέθμιά μου. Το Σάββατο γιορτάζει η κόρη μου, η κομμουνίστα εκείνη υποψήφια βουλευτή που ήταν με το Σεπτέμβριο. Και θέλω να με αφιερώσει στο τραγούδι Όπω και να είναι ο κόσμο. Όπω και να είναι ο κόσμο. Από μένα. Από σένα. Από, σένα. Από μένα, όχι, μωρή, είμαι σερνό. Θα βάλω τον Πιλάρα. Όπω και να είναι ο κόσμο, όσα κι αν έχει στραβά. Έστω κι αν μείνω πια μόνος πάντα θα φεύγω μπροστά Όσα γραπτά κι αν θα κάψουν στο φως δεν βάζουν φωτιά Όσες αλήθειες κι αν θα ψουν λευτερημένη καρδιά όπως και να'ναι τούτη γη Πάμε στην πρώτη τη γραμμή. Όπω και τώρα, τώρα, τώρα, που είναι δυσαικτή Έλα, λοιπόν, για την ε, Κατίνα Μανταρά, τη Μεγάλη Αντάρτισα που έφυγε χθε το βράδυ, πλήρη ημερώνε 92. Βάλε την Παρασκευή τη Διεθνή Ευρο τη Λύση, φόρτα La vibro se pronos do dica to <ΣΟΣ> Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, Παραγγελιά για Παρασκευή. Λέγε. Πριν γίνουμε σούπα κακαβιά, Το <ΣΣ> με, Αυτό τι είναι, περίμενε. <ΣΣ> τι είναι αυτό. Θα δει τραγουδάκι. Είναι παιδικό. Αλλά θα το ακούσει και θα καταλάβει. Okay. Και ανατακτά χρονικά διαστήματα, το σύντροφο, του γενικό γραμματέα, το κουτσούπα, κουκουέδα κοτό. Να, αυτά δεν μπορώ. Αυτά δεν μπορώ που το λέτε με τρόπο απ' έξω-π' Λοιπόν, άκουσε και το τραγούδι. Τα σπάει. Sarah Και τώρα θα πάω να ψηφίσω, και θα πάνε να ψηφίσω κάπα-κάπα, ρε μ***νια. Κάπα-κάπα θα ψηφίσω, ρε μ***νια.